Ευλογητός ο Θεός ημόν πάντοτε νυν και αη, και εις τους τον των αιώνων. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός η επίσημον, δόξασαι. Βασιλέχου Φουράνιε παράκτη το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, ο θησαυρό τον αγαθόν και ζωής χοριγός ελθέ και εν ημιν και καθάρισον ημάς απο πάσης σκιλίδως και σώσον αγαθεέτας ψυχάς ημών αμήν άγιος ο θεός άγιος ο ιερός άγιος ο θάνατος ελείσον ημάς άγιος ο θεός άγιος ο άγιο άγιος ο θάνατος ελείσον ημάς άγιος ο θεός άγιος ο ιερός άγιος ο θάνατος Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίοι Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησαν ημάς, Κύριε, ηλάστη τε τα σαμαρτίες ημών, δέσπατα συγχώρησον τα σαμαμίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και ἱέσε τα σασθενεία ημών, ένα και εν του ονοματός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίοι Πνεύματι και νυν και α� Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το, το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το, το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών πνεπιούσιον δώσ' ημήν σήμερον, και άφες ημήν το φιλήματά ημών, ως και ημείς αφίεμεν τς φιλέτε ημών, και μη εις ενέγισιμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι μα από του Ότι σου εστήν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρό και του Ιού και του Αγίου Πνεύματο νυν και ΑΗ και ει του αιώνα τον αιώνα. Δεύτε, προσκινήσο και προσπέσμεν του Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε, προσκινήσο και προσπέσμεν Χριστό τον Βασιλεί Θεό. Δεύτερο προσκινήσο μεν και προσπέσμεν αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέη με ο Θεό κατά το μέγα έλεόσου σου, και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλυψον το ανώμημά μου. Επιπλοίον πλήνονε από τσαναμίας μου και από τσαμαρτίας μου καθάρισόνε. Ότι την ανομίαν εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώ με μου αισθήθεια σί σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώ σου επίσα όπως αν δικαιωθεί εν της λόγης σου και νικείς εν το χρίνεσθέσαι. Ιδούγαρ, <Η> ενανομίε στην αλήθεια και αναμαρτίες σου κίσεις με η μύτη μου. Ιδούγαρ, αλήθειαν η αλήθεια, γάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπουλο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχειο να λευκανθίσουμε. Ακουτιείς με αγαλίες συντεφροσύνη, αγαλιάζονται ω θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάστας αστρονομίας μου εξάλυψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ο Θεός και πνεύμα εφθές εγκαίνισον εν της εγκάτης μου. Μη από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανένεις απ' Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω αν όμως τα σωδού σου και ασεβείς επισέ σε επιστρέψου Ρίσε με ο Θεός, ο Θεός σωτηρίες μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου». Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την έμεισή σου. Ότι ή η, η θέση σα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ευδοκίσει. το Θεό πνεύμα συντετριμένο. Καρδίαν συντετριμένη και δεδομένη ο Θεό ού εξουδενώσει. Αγάθινον, κύριε, ενδιαδοκία σου την Ισιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκή θυσίαν δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν έπι του θησαστήριον σου μόσχους, και ελέησόν ο Θεός. Άξιον εστίν ως αληθός σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν του χερουβή και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφίμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. <Τι> Ο Θεό, Σίμον, Δόξα, Ισού πλική τα τεχρήστέ, Ισού μακρόθυμε, Τα τη ψυχή μου θεραπεύσουν τραύματα. Κατέχριστε, Ιησού Διονύσο, τις μετανιές μη πίλας φιλαθροπέ, Ιησού, και δεξέμε, σι προσπίπόντα και θερμός εξετού. Αθεών, δε άθεον, δες πιναδισόπισον, και τόλπα να χρανδε. Όπως τις κολασεώς τες πρεσβείεςου γι' τροθόμενα μόλινδε, η, τροθόμε, αμόλιντε, η με I need to say So Υπότιτλοι AUTHORWAVE I'll Υπότιτλοι there και τας και γενις ριστηνε See oh. καί τελών ειναι νικικα. Ω Ιησού μου πάθεσιν καί νυστήν Ιησούν ειναι βιταστέν καί νύκαι καί εις τους αιών Υπότιτλοι Ο Θεός Χριστέ. Damn. Sex a αμαρτησα. Με. Δόξα σύωθε, Ο Σίμορ δόξα σύ. μη χωριστό. Ισού τη αφρόσδου σου δόξη μη τη χωρτιζμένη δόση. Σε Φωντάσι σε και κινδύνο, και του πύρο του μέλλον. That's all Σωτήρ μου, η σούμοι περακαθέ, Χίρος εξαρπασώ, Σωτερίσου μου το δράκοντος και το το τον παγίδωνή Σωτερί. ο σιφερον Τα Χριστέ ο Θεός, ο της Ισου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μου το πολλά υπτέσαν τη δάκρυα κατανήξεως. μου το σώμα από οσμίς του ζωοποιού σώματό σου και γλυκανόν μου την ψυχή το σώ, τι αίματι από της πικρίας είν με ο αντίδικο επότησε ύψος μου το νουν προς σε, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέμαι από του χάσματος της απολύειας, ότι ούτε έχω μετάνοια, ούτε έχω κατάνοιξη, ούτε έχω δάκρυον παρακλητικόν, τα επανάγοντα με τέκνα προς ιδίαν τυρονομίαν. Εσκότισμε το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ' ισχύω ατενείσε προς Σε εν οδύνη ούδι να με τη δάκρυση της δάκλησης της προσέ αγάπης. Αλλά, δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησέ μη μετάνιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν Σου. Χάρισέ μη την χάρη Σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνους. Κατέν υπόνσε, μη με έξερθε εις αναζήτησήμου. Επανάγαγε με προ την ομίλ σου, συναρρύθμισόλ με τη προβάτη τη εκλεκτή σου πύμνη και διάθρεψόλ με συναυτής εκ τη φλόη των θείων σου μυστηρίων. Πρεσβείε τη Πανάγου μητρό σου και πάντων των Αγίων σου αμύντων. Δόξεση ο Θεό η επίσημο δόξεση. Χριστό ο αληθινό Θεό ημών, δε πρεσβείε τη Παναχράγου σου μητρό, δε σπίνη ημών Θεοτόπου και Μαρία δυνάμι του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες του τιμίου ροπορανίων θείων αείλων δυνάμιων σωμάτων, κεσίε του τιμίου και εν προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, το Αγίων δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, το Αγίων δόξων και καλλιγικών μαρτύρων, των νοσίων και θεοφόρων πατέρων ημών των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατόρων, Ιωακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.